Είμαι ο τελευταίος που θα ε, επιχαίρει για μια γέφυρα που έπεσε, αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι την ώρα εκείνη ε, προτάχθηκε το δημόσιο συμφέρον και η ζωή από το πολιτικό κόστος όπως αυτό και αν ερμηνεύεται. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχά την Περιφέρεια Νοτιέγιο και τον Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου διότι με την σοβαρότητα που τον διακρίνει από, το πρώτο, από την πρώτη στιγμή για μένα πριν από 15 μέρες όταν έκλεισε η γέφυρα για άλλους εχθές ε, φανταστείτε ότι ο Άγιος Ανδρέας ε, το Ίδρυμα μου ζητήθηκε να μεσολαβήσω για τη μεταφορά όλων των παιδιών εκεί γύρω στις 5.30 με 6 ώρα ε, τότε άρχισε να διαφαίνεται η κατάσταση το πόσο σοβαρή είναι πρώτο λοιπόν την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη προσωπικά αλλά και όλους τους εμπλεκόμενο στην περιφέρεια από του ερετούς μέχρι του εργαζόμενου υπηρεσιακού. Όλα τα συνεργεία του Δήμου μα, από τη ΔΕΙΑΡ, από όλε τι τεχνικέ υπηρεσίε και από αυτού που έχουν εξαμολυθεί από άκρη στο νησί, φαίνονται δεν φαίνονται, του εντοπίζετε δεν του εντοπίζετε, σίγουρα είναι στου δρόμου, από την υπηρεσία καθαριότητα, γιατί τόσα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, όχι μονάχα για να την κατάσταση και να πούμε μέχρι εδώ το κακό, αλλά κυρίω για να μπορέσουμε να ε, κατά κάποιο τρόπο είμαστε περισσότερο σίγουροι ή λιγότερο αβέβαιοι ότι μια πολύ δυνατή βροχή δεν θα επαναλάβει τα ίδια κακά. Η κυβέρνηση, δύο φορές ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, επικοινώνης απευθεία μαζί μας, και ο Υφυπουργός Τουρισμού και αυτός, και βεβαίω ο Γενικός Δραματέας Πολιτικής Προστασίας. Κλείνοντα θα σας πω το εξής... Σε πολλά σημεία επειδή η επικεφαλήτα της σημερινή συνάντησης ήταν η ΔΙΑΡ και η κατάσταση η οποία έχει αποφασιστεί να είναι το επόμενο χρονικό διάστημα δύο πράγματα, καταρχάς το ένα που έχει σχέση με την σημερινή θεομηνία χτεσινή θεομηνία ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μην υπάρξουν χρεώσεις για τις μέρες αυτές για το νερό το οποίο χρησιμοποιεί ο κόσμος για να καθαρίσει και για να αποκαταστήσει τις ζημιές οι οποίες είναι εξαιρετικά πάρα πολλές.